Στοίχη 11:22 το αίμα του Χριστού. 11. Ο Χριστός όμως, όταν ήλθεν ως αρχιερεύς των αγαθών, τα οποία δια τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ήσαν μέλλοντα, εισήλθε διαμέσου της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, η οποία δεν κατεσκευάστη από χέρια ανθρώπων. Τουτέστην εισήλθε όχι διαμέσου της κτήσεως αυτής, αλλά δια του σώματός του, το οποίο έγινε η τελειωτέρα σκηνή του Θεού Λόγου και το οποίο. Αφού συνελήφθη εκ πνεύματος Αγίου, δεν είτο εκ της κτήσεως ταύτης, αλλά εκ νέας πνευματικής κτήσεως. 12. Ούτε χρησιμοποίησε ο Χριστός ως θυσίαν το αίμα τράγων και μόσχων, όπως ο αρχιερεύς των Ιουδαίων, αλλά με το ειδικό του αίμα εμβήκε μίαν φοράν για πάντα εις τα επουράνια άγια, και πέτυχε διημάς απολύτρωσιν, όχι προσωρινή αλλά αιωνίαν. 13. Πράγματι δε πέτυχε νεωνίαν απολύτρωσιν διότι εάν το αίμα ταύρων και τράγων και αναμειγνιωμένοι με νερό τάκτη τη δαμάλεως που κατεκέτωσε στο θυσιαστήριο ραντίζουσα τους μολυσμένου και ακαθάρτους δίδει καθαρισμών και γεσμών όσον αφορά στην καθαρότητα του σώματος, ώστε να δίνανται ούτε να μετέχουν στη λατρείαν, 14, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίο, με το αιώνιον πνεύμα που κατοικούσε μέσα του, προσέφερε στον τον Θεόν τον εαυτόν του, Κατά πάντα καθαρών και ελεύθερον από κάθε ηθικήν λέραν, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από τα έργα της αμαρτίας που φέρουν στην ψυχήν νέκρουσιν και θα σας αξιώσει να λατρεύετε αξίως των ζώντα θεών. Δεκαπέντε και επειδή το αίμα του Χριστού έχει την δύναμη να καθαρίζει τη συνείδησή μα, δια ο Χριστό έγινε μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, για να συναυθεί νέα διαθήκη: ώστε, αφού μεσολαβήσει θάνατο και σταυρωθεί ο μεσή τη μα, αυτό για την απελευθέρωση και συγχώρεση των παραβάσεων που έγιναν κατά την πρώτη διαθήκη, να λάβουν οι προσκαλεσμένοι και πιστοί την επαγγελία τη αιωνίου κληρονομία. 16. Η το δε ανάγκη να αποθάνει ο Χριστό, διότι όπου υπάρχει διαθήκη διαναλάβει να λάβει αυτή και ισχύν, είναι ανάγκη να αναγγελθεί και πιστοποιηθεί ο θάνατος εκείνου που διέθεσε την περιουσία του. 17. Διότι η διαθήκη μόνον επί που επέθεναν και είναι πλέον νεκροί, γίνεται βεβαία και έγκυρος, επειδή όταν ζει ο διαθέτης ουδέποτε ισχύει. 18. Δια τούτο και αυτή ακόμη η πρώτη διαθήκη δεν εγκαινιάστηκε δεν εμβίκαινη σε εφαρμογή χωρί να χυθεί αίμα. 19. Έχει αίμα και μεσολάβησε και διαφθήν θάνατο, διότι, αφού ανεπτύχθη από τον Μωησύν ει όλων των λαών κάθε εντολή που περιλαμβάνεται στον νόμο, τότε, αφού πήρε ο Μωησύ το αίμα των Μόσχων και των τράγων μαζί με νερό και με μαλλίων κόκκινων και ίσωπων. «Εράντισε και αυτό το βιβλίο του νόμου και όλων των λαών, είκοσι και είπεν». «Αυτό είναι το αίμα με το οποίο επικυρώνεται η Διαθήκη την οποία μου έδωκε εν εντολήν ο Θεός να σας φέρω». 21. «Και τη σκηνή ινδέα και όλα τα σκεύη τη λατρείας εράντισε ο με το αίμα». 22. «Και σύμφωνα με το νόμο, σχεδόν όλα, πρόσωπα και πράγματα, καθαρίζονται με αίμα. Και χωρίς να χυθεί αίμα δεν γίνεται άφεση